Chéretes tus esperas. Philippians has a great history, according to our geography. Manila is the capital city, that's when from the other country. Chéretes o Filipe, poségete. Metro Manila is on city. Calos. Calocan, Pasay, Macati. Marikina, Pasik, Zapote, Malabon, Las Pini. Εγώ μάλα καλός έχω σήμερα. Εσείς έχετε μάλα καλός σήμερα, γιατί εδώ η Ευγενία Μανολίδου μας καλησπέρισε, είπε το χαίρετε της Εσπέρας ή στην αρχαία ελληνική προφανώς προπαγανδίζοντας, διαφημίζοντας τη σχολή που έχουν εκεί και διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά οπότε είστε μάλα καλός σήμερα αν είστε μάλα κακός να μας το πείτε αν είστε μάλα καλός Και αυτό να μας το πείτε, 2111108880 σας περιμένει ο Μάλα καλός αποστόλης για να μοιραστείτε τις διαθέσεις σας και να καλυσπεριστείτε ε, στην αρχαία ελληνική πάντα. Έχει ξεκινήσει ήδη το 2021, είμαστε στην 11η μέρα, έχει ξεκινήσει ο Γεννάρης, στην οικονομία τα μετράμε με τρίμηνα όλα αυτά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οπότε ήδη έχουμε μπει στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Να ακούσουμε τώρα τα καλά νέα. Είναι βέβαιον ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα είναι ενδεχομένως πιο δύσκολο από αυτό το οποίο εκτιμούσαμε. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Για το να πω στο λόγο ότι υπάρχει δεύτερο και τρίτο κύμα σε κάποιες χώρες της πανδημίας και αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων οικορομικούς περιορισμούς. Ω ρε συνεπιάς Ραμοντανός μπατανής αμπάρε Ελοκοσόρ, ελοκοσνοθε Η σαπίδα τα βάλει Είναι βέβαιο ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα είναι ενδεχομένως πιο δύσκολο από αυτό το οποίο εκτιμούσαμε. Χαίρετε οφείλη, πώς έχετε, καλώς. Πολύ καλός, μετά από τέτοιες δηλώσεις από την Πορτογαλία τα είπα αυτά που έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν θα είναι ακριβώς όπως το έχουμε εκτιμήσει το πρώτο τρίμηνο του 2021 μετά θα έρθει και το δεύτερο τρίμηνο που θα έχει βασιστεί και στο πρώτο τρίμηνο του 2021 που δεν ήταν καλό έτσι κι αλλιώς οπότε πώ είσαστε φίλοι Την Εσπέραν, καλώ, ρωτάει η Μανολίδου, επιμένει για να μα χαιρετήσει. Παρ' όλα αυτά, μην φοβόσαστε. Μπορεί να μην είναι καλό το πρώτο τρίμηνο, γιατί η πανδημία θερίζει όχι μόνο τη δική μα χώρα και τι άλλε χώρε. Οπότε, αυτό έχει επίπτωση στην οικονομία. Υπάρχει όμω μια κυβέρνηση, εδώ η δική μα, η καλύτερη όλη του πλανήτη, by the way, η οποία εφαρμόζει σχέδιο. Πρέπει να καταλάβετε σε ποιο σημείο είμαστε. Έχουμε σχέδιο, ξέρουμε τι κάνουμε. Πάμε τη χώρα με ασφάλεια και πάμε γερά. Now Έχουμε σχέδιο. Αδώνια αγάπη μου έλα πάρε μα απόδω. Albaicam marines or, Catalunis masbate or so bon. Έχουμε σχέδιο. Ξέρουμε τι κάνουμε. Πάμε τη χώρα με ασφάλεια και πάμε γερά. Τι λέει? Μαρακίες. Υπάρχει σχέδιο πρώτον, Πάμε γερά τη χώρα. Ξέρουμε τι κάνουμε. Όλα μαζί, πέντε στα πέντε, τα είπε όλα. Οπότε λογικό η άλλη κυρία από την τηλεοπτική εκπομπή, την παλιά, να φωνάζει τον Αντώνη την αγάπη τη, να την πάρει από εδώ που να την πάει. Είναι ένα θέμα. Αλλά τουλάχιστον να φύγει από εδώ να γλιτώσει από αυτό το σχέδιο αυτή τη κυβέρνηση. Γιατί ξέρουν ακριβώ που μα πάνε και τι κάνουν. Ε, αυτά τα λένε οι ίδιοι για του ίδιου. Δεν συμφωνεί η πλειοψηφία του λαού από κάτω, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια από συμφώνησαν συμφώνεις άλλωστε η πλειοψηφία του λαού με αυτά που λένε οι κυβερνόντες όταν βγαίνουν στα παράθυρα για να υποστηρίξουν τα, αυτά που δεν μπορούν να υποστηριχθούν με τίποτα. Τα παράλογα δηλαδή, τα οποία εφαρμόζουν. Είτε στα λόγια είτε στην πράξη σχέδιο υπήρχε και υπάρχει για τα εμβόλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκη, χτες μιλώντας με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό στην επίσκεψη που έκανε στη Λισαβόνα μίλησε για το τι ακριβώς κάνει η Ελλάδα και οι άλλες χώρες για αυτό το θέμα. Επιευλημένο κάθε χώρα να τρέξει ξεχωριστά την δικιά της εθνική ε, στρατηγική ε, εμβολιασμού. Εμείς έχουμε κάνει πολύ καλή ε, πρόοδο. Ε, θέλω να επαναλάβω, επειδή γίνεται και πολλή συζήτηση για τον τομέα των εμβολίων, ότι η Ελλάδα και όπω Ξεροσμόριζο και η Πρωτοκαλία από ένα σπίτι και πέρα θα έχουμε περισσότερα εμβόλια από αυτά που χρειαζόμαστε. Μπράβο. Έχουμε όλοι παραγγείλει περισσότερα εμβόλια από αυτά τα οποία ξέρουμε ότι μπορούμε να, ε, ε, να κάνουμε. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι συμφωνήσαμε όλοι να αγοράσουμε τα εμβόλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπράβο του! Και είμαστε τρει Ιάλανδικά. Μ Μιντόρο, μαρίντο Μπράβο του! Η Ελλάδα και τον νομίζω και πρωτοβαλία. Από ένα σπίτι και πέρα θα έχουμε περισσότερα εμβόλια από αυτά που χρειαζόμαστε. Περάστε! περάστε κύριε. Εγώ το μεγαλύτερο θέαμα κύριε. Εράστε! Έχουμε όλοι παραγείλει περισσότερα εμβόλια από αυτά τα οποία ξέρουμε ότι μπορούμε να, να κάνουμε. Μάλιστα το οποίο φιλάμε σε μια γιάλιά με χαρτινό πλοίο. Περάστε κύρι. Peraste kiri, sigas sigas, mia kiri, mi mi mi te sios tismos, tioti ti gripi. Ay ay ay ay ay Peraste kiri, kiri. Peraste. Αυτό ισχύει σε κάθε σειρά και σε κάθε ουρά. Έτσι λοιπόν μα είπε ότι θα έχουμε περισσότερα εμβόλια, 15 εκατομμύρια υπολογίζουν. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο, 15 εκατομμύρια εμβόλια παραγγέλνουμε, γιατί και παλιότερα πάλι τόσο είχαμε παραγγείλει. Και όπω έχετε καταλάβει, θα κυκλοφορούμε όλοι με μια σύρρηγγα στο χέρι. Εμβόλια, εμβόλια, συνεχώ. Όλα αυτά σε πέντε χρόνια, γιατί με του σημερινού ρυθμού τότε θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμό, αλλά δεν χαλάει το εμβόλιο, άμα το έχει στο ψυγείο, δεν είναι γάλα. Να λήξει, μπορεί να το κάνει όποια στιγμή θες, Κάποια στιγμή επιθυμεί εμβόλιο. Πώ επιθυμεί, παγωτό ή δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Σηκώνεσαι, κάνει το εμβόλιο. Πολλά εμβόλια το παρουσιάζουν και ω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. έτσι Απλόχερα ότι έχουμε προσφέρει στο λαό εμβόλια, αλλά δεν γίνονται την ώρα που πρέπει. Δεν θα έχουν γίνει μέχρι τον Μάρτιο, Απρίλιο ή α το καλοκαίρι. Δεν θα έχει καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού που πρέπει. Όπω μα είχε πει ο Κικίλια σε εκείνη την περίφημη συνέντευξη με τι διαφάνειε που πέφτανε πάνω κάτω και είχε ανακοινώσει 2 εκατομμύρια και κάτι κάθε μέρα. 8.000 κάθε μέρα. Οπότε στα πέντε χρόνια, με τα πάρα πολλά εμβόλια που θα έχουμε, θα έχει εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού 56 έξι φορέ. Ο νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι ο κύριο Ταραντήλη. Πρέπει να τον μαθαίνουμε συγχαστικά. Ο κύριο Ταραντήλη μιλάει και αυτό με το δικό του τρόπο, πανηγυρίζοντα σε εισαγωγικά για του εμβολιασμού. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής ο εμβολιασμός στη χώρα μας προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό. Μπράβο! Μέχρι χθες είχαν πραγματοποιηθεί 44.620 εμβολιασμοί, δηλαδή το 0,42% του πληθυσμού. Μπράβο! Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 0,31%. <Τι> Μέχρι χθε είχαν πραγματοποιηθεί 44.620 εμβολιασμοί, δηλαδή το 0,42% του πληθυσμού. Πακολούν, το Αν αυτό δεν είναι ένας ισχυρός δείκτης ότι πραγματικά κινούμαστε ικανοποιητικά, ποιος μπορεί άλλος να είναι. Ωραίο αυτό για κυβερνητικό εκπρόσωπο που θέτει και το ερώτημα βγάζει και το συμπέρασμα. Στο τέλος έτσι λοιπόν καμαρώνει με το δικό του τρόπο ποιες χώρε μας περνάνε γιατί είμαστε στην 25η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Μας περνάει λοιπόν το Ισραήλ που έχει εμβολιάσει το 21,38% του πληθυσμού, δηλαδή τον 1 στους 5. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον Μπαχρέιν, η Βόρεια Ιρλανδία, κομμάτι της ε, Μεγάλης Βρετανία μας περνάει. Οι Ηνωμένε Πολιτείες, η Δανία που είναι μικρότερη χώρα από μας η Ισλανδία, η Ιταλία μας περνάει, η Σλοβενία ο, του παλιού ανατολικού μπλοκ και αυτή μας περνάει και η πολύ μικρότερη χώρα από εμάς, η Ισπανία, ο Καναδάς, η Λιθουανία, η Εστονία, πολύ μικρές χώρες, η Γερμανία μας περνάει, η Πορτογαλία που είναι ίδια χώρα με εμά πήγε χθε και έκανε και την επίσκεψη, η Ουγγαρία μας περνάει επίσης, Η Κροατία, μικρότερη χώρα, η Ιρλανδία παρόμοια, η Κύπρος μας περνάει είναι πάνω από εμάς, η Ρουμανία, του Ανατολικού μπλοκ του Τσαουσέσκου είναι πάνω από εμάς, η Κίνα, η Ρωσία, η Πολωνία, Σαουδική Αραβία και μετά είναι η Ελλάδα. Στην 25η θέση θέλω να πω είναι χώρες πάνω από μας και με οικονομικό επίπεδο σαν το δικό μας ή κατώτερο από το δικό μας ή με μικρότερο πληθυσμό τα έχουν καταφέρει πάνε πολύ καλύτερα εκεί τα πράγματα. Το λέω για τον κύριο Ταραντήλη, ο οποίο θέτηκε τα ερωτήματα στο τέλο. Αν αυτό δεν είναι απόδειξη ότι πάμε καλά, τότε τι ακριβώ είναι. Να δει λίγο τον κατάλογο των χωρών για να καταλάβει ποια είναι επιτυχία, ποιε χώρε έχουν επιτυχία και στο συγκεκριμένο τομέα, με στοιχεία, όχι με δηλώσει υπουργών στα παράθυρα. Ο κύριο Ταραντήλη, μετά από αυτήν την. κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο καινούριο, μετά από αυτήν την δήλωση και διαπίστωση, μα ενημέρωσε για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Όσον αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται σήμερα στη θάλασσα. <Τιζα>, θα φύς, θα non misamis, boat, go, to Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται σήμερα στη θάλασσα. Τυχαίο, <Τιχερό>, δεν νομίζω. Για εκείνο άνθρωπο, για τη θάλασσα. Μην τον βάζετε στι Πορτογαλίε, μην τον βάζετε στου εμβολιασμού, μην τον κλείνετε στο μέγαρο Μαξίμου. Δεν μπορεί. Τέτοιο πνεύμα, τέτοιο μυαλό, τέτοια φυσική παρουσία, τέτοια υπόσταση. Δεν φυλακίζεται στου τέσσερι τείχου ενό μεγάρου. Ακόμη κι αν αυτό είναι το Μαξίμου. Μοντάζεται αυτό βεβαίω. Δεν το πέτει στην Πορτογαλία, είπα. Αλλά πήραμε εμεί τη λέξη θάλασσα, τη βάλαμε, νομίζω. Το μοντάζ δείχνει και την πραγματική διάθεση του Κυριάκου Μητσοτάκης Στη θάλασσα θα ήθελε να ήταν χθε και προχτές και καλό καιρό Από σήμερα εδώ έχει μια συνεφιά σκόνη και δεν ξέρουν μια κυτρινίλα Θα ξεπερνάμε όλα αυτά, πάμε παραπέρα γιατί ξεκινάνε και οι διερευνητικές Ο εξικοστός γύρος με την Τουρκία, διερευνητικέ συζητήσει Για το αν μπορούμε να συμφωνήσουμε, σε τι θα συμφωνήσουμε Και σε ό,τι δεν συμφωνήσουμε να το πάμε στη Χάγη Εξικοστή φορά από το 2002 και μετά που θα ξαναβρεθούν να πούνε πάλι τα ίδια και να διαπιστώσουν ότι διαφωνούν. Πώς πάμε τώρα εμείς σε αυτό το διάλογο, πώς πάει η Ελλάδα σε αυτό τον διάλογο. Ατρόμητη. Δεν μου λέτε τώρα φοβάστε την Τουρκία, γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ε, δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε έτσι μόνο για 10 παλιό Τουρκους που μπήκα στα Μοριά. Φοβάμαι, όχι βέβαια. Φωλάμε εγώ τους Τούρκους Α, αυτοί είναι που τσακίσανε τα δράμαλοι Φωλάμε εγώ τους Τούρκους, όχι βέβαια Ρε πατρίδα, έλα μην κάνουν κανά του οι Τούρκοι Να το κάνουν να τσιγάπησαν και δάφτους Κακαιάντε οι χώροι έλυγαν χωσάμις Άντε τρεις προβίνσες απ' τα Στη φάση αυτή η Τουρκία έχει, α, α, έχει αποδεχθεί ότι επιστρέφει για διερευνητικέ επαφές με το ένα και μόνο θέμα που αφορά γραβιέρα, παξιμάδι και τσικουδιά. Θέματα είναι αυτό, όμω δεν είναι ένα θέμα. Πάλι ενδοτικούς μα βρίσκω. Καλά η γραβιέρα, αλλά το παξιμάδι και τη κουδιά θα πέσουν όλα στο τραπέζι στι διαρευνητικέ συζητήσει. Δεν φοβάται ο Άδωνη, δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί ο Άδωνη. Άλλωστε, φέτο κλείνουμε και 200 χρόνια ελευθέρου, ελευθέρου βίου. Αυτό είναι το αστείο και το άκρο σε ελληνοφρενικό και των 200 ετών. Ότι ε, αυτό χαρακτηριζόμαστε ελεύθεροι και ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε επανάσταση και ελευθερωθήκαμε. Τότε και συνεχίζουμε να ζούμε ελεύθεροι από τότε μέχρι σήμερα. Οπότε, επειδή έχουμε μπει στην χρονιά των εορτασμών, βγήκε ένα σποτάκι με τη Γιάννα Αγγελοπούλου πρωταγωνίστρια της Σχετικής Επιτροπής και μας εύχεται. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε μια μοναδική επέτειο. 20 χρόνια μετά την Επανάσταση Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους Σε θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω Η Επιτροπή Ελλάδα 2021 Η Μάσα, η Ρεμούλα Μας κάλεσε όλους να πούμε πώς θέλουμε να τη γιορτάσουμε πήκαν μοδρε, πήκαν, Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή Αφού είχαμε 1.827 προτάσεις Η τέχνη του καράτε, ο σκύλος, τι είναι το περισκόπιο, φτιάξει ψωμί, τα ζώα γιορτάζουν, τι συμβαίνει στο ενηδρίο, φτιάξανε ένα ενηδρίο Για κάθε λογής δράσεις και εκδηλώσει. Για την Ελλάδα ρε γαμώτο Τα πνιγώ για την Ελλάδα ρε γαμώτο Πολλές από αυτές ήδη υλοποιούνται Μπράβο τους Γιορτές ταυτόχρονες ανοιχτές σε όλους Στι 51 πρωτεύουσε των νομών το επόμενο καλοκαίρι. Στην καρδίτσα, στα τρίκαλα, στην άρτα, στην πρέβεζα, στα γιάννενα, στη λευκάδα. 200 νέοι άνθρωποι, κορίτσια και αγόρια. Αγίτορ, αγλαονίκι, αγλαόπι, πρόσεχε, αγλαόπι, μία εκ των Σιλίνων, Θα ταξιδέψουν σε ιστορικέ διαδρομέ σε όλη την Ευρώπη. Μικρόνε! Α υποδεχτούμε λοιπόν το 2021. ελπίζοντας ότι θα είναι μια χρονιά χαράς. Δεν έβαιες μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να δηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν και στα πολύ καλά σου και έλα. Χρόνια μας πολλά. Με υγεία, αντοχές και αισιοδοξία. Ρούλια! Το μήνυμα τη Επιτροπή. Θα το γιορτάσουμε, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Βέβαια, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Κώστα Λεφάκη που ακούσαμε χθε, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να γιορτάσουμε στο 2021, γιατί όπω προέβλεψε ο ίδιο, κοιτώντα πάντα τα άστρα και του πλανήτε, θα έχει ανέμου το 2021, θα έχει βροχέ, έτσι έλεγε. Δεν ήσουν εδώ, Κύρκο, να τα ακούσει χθε. Θα έχει ανέμου, λέει το 2021, και σεισμού, όχι στην Ελλάδα, σε τον κόσμο. Και είναι πρωτότυπα αυτά και τα τρία, και καταιγίδε δηλαδή, και άνεμοι και σεισμοί. Δεν γίνονται συνήθω σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά προέβλεψε ο Λεφάκης Οπότε, αν γλιτώσουμε από του ανέμου τι καταιγίδε και του σεισμού, για όλο τον πλανήτη μιλάω κι εγώ, μετά θα έρθει ο πόλεμο. Έρχεται πόλεμο, ο οποίο πόλεμο είναι και αυτό πρόβλεψη. Μέχρι στιγμή κάνει την πρόβλεψη ο ε, Μόρφου. Νεόφυτος, κάτω στην Κύπρο δεν μένει μόνο στην πρόβλεψη για τον πόλεμο λέει ότι θα λύξει ο πόλεμος και αμέσως μετά νικάμε αδέρφια και να έχετε υπόψη και κάτι ωραίο που μου είπε ένας Άγιος άνθρωπος ότι αυτή η αρρώστια θα φύγει όπως ήρθε απότομα, θα φύγει απότομα και σύντομα θα έχουμε άλλες δοκιμασίε. θα τι περάσουμε και αυτές και μετά θα έρθει όταν τελειώσουν και οι πόλεμοι παγκόσμοι που θα γίνουν αφού Διαλυθεί η Ευρώπη, η Αμερική και η Τουρκία. Ό,τι μείνει και όσοι μείνουν, θα ζήσουμε την εποχή τη Ορθοδόξου Ιεραποστολής σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ Παναγία. <Και> θα ζήσουμε την εποχή τη Ορθοδόξου Ιεραποστολής σε όλο τον κόσμο. <Και> Γι' αυτόν σας είπα Προετοιμάζει τώρα με εξετάσεις Ο Χριστός το καινούργιο του πλήρωμα Και διαλέγει Ποιους η ψυχή τους Το λέει Και ανάλογα θα πράξει Όποιοι έχουν, φοβητσιά, έχουν φόβο Αυτόν που φοβούνται θα το πάθουν Όσοι δεν φοβούνται Είτε θα τους δώσει περισσότερο φόβο Θεού Και θα τους κάνει ομολογητές Είτε αν είναι αδεόφοβοι Θα τους θερίζει Δεν παίζει με αυτά τα πράγματα ο Χριστό. Το ακούσατε. Πρώτον τελειώνει ο κορονοϊό. Του τοπενά άγιο άνθρωπο. Συμπλήρωσε μετά γιατί λέει διάφορα. Αλλά το να μην συνομιλεί και με Αγίου δεν το έχει πει ακόμα. Αλλά νομίζω δεν απέχει. Τελειώνουμε με τον κορονοϊό. Οπότε τσάμπα όλα αυτά τα click away και τα click inside που ακούγονται τώρα in shop και διάφορα τέτοια τσάμπα τα παίρνουν. Αφού τελειώνει ο κορονοϊό, το λέει εδώ ο Μητροπολίτη που κάτι παραπάνω ξέρει. Του τοπενάγιο άνθρωπο, ο οποίο θα είχε διαβάσει το facebook σίγουρα γιατί πληροφόρησε όλων αυτών. Ολωνυμών είναι και γράψτε το όπως θέλετε είναι από το facebook μετά έρχεται πόλεμος που διαλύεται η Αμερική όντω διαλύεται σιγά σιγά μετά διαλύεται η Τουρκία δεν ξέρω είπε με άλλη μεγάλη δύναμη διαλύονται όλοι αυτοί και μένει μόνο η Ελλάδα με την Ορθοδοξία απλωνόμαστε όχι τα 200 μίλια που θέλουν να κάνουν πάμε πολύ παραπάνω κυριαρχούμε σε όλο τον πλανήτη Ορθόδοξη εκεί ο Χριστός καλεί σε, ε, καλεί σε επιστράτευση Και του φοβισμένου, του φοβητσιάριδε δεν του δέχεται, αλλά δέχεται του θαραλέου. Του φοβητσιάριδε θα του πάρει και θα του σηκώσει, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Μητροπολίτη. Και έτσι κυριαρχούμε σε όλο τον πλανήτη, κυριαρχεί η Ορθοδοξία. Οπότε και έχουμε νικήσει τον κορονοϊό, την Αμερική, την Τουρκία και είμαστε κυρίαρχοι του πλανήτη. Να το τι κάνουμε μετά το, με τον πλανήτη, γιατί δεν είμαστε εμεί και για πολλά τέτοια. Αυτά τα πολύ ωραία τα λέει ο Μητροπολίτης, μάλλον χωρίς να πίνει κάτι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια και μόνο ότι είναι Μητροπολίτης δεν χρειάζεται να πιει κάτι. Αυτά που θα πει ο Μητροπολίτης είναι σαν να έχει πιει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πολύ αισιόδοξα για την Ορθοδοξία και για όλου εμά. Μια που είπαμε Ορθοδοξία είναι... Ε, πατρίδα θρησκία στο θρησκεία είμαστε. Να κλείσουμε το τρίπτυχο, πατρίδα, να το πούμε όλο. Μάλλον, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Είναι ένα πολίτη, τον πετυχαίνει η κάμερα τη Καβάλα εκεί από το τοπικό κανάλι και λέει. Την επιδρομή στο Καπιτόλιο σχολιάζουν πολίτε τη Καβάλα. Γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε σίγουρα όμω αν θα όλοι. Ο Παπαδόπουλο να... μα έκλεινε, να πούμε, μέχρι τι 5 το απόγευμα. Αυτοί μα κλείνουν όλη την ημέρα. Τι δημοκρατία είναι. Οπότε δεν υπάρχει γενικότερα Επειδή μισή. δεν γεννηθήκατε τότε, τότε ο Χριστό αιώνας του περικλέως. Τώρα ο κόσμος πεινάει σέρνεται αυτά, δεν τα βλέπετε. Μόνο για την Αμερική, κοιτάτε. Έπεσε χουντικό η συνάδελφος στην καβάλα πάνω και είπε αυτά τα πάρα πολύ λογικά, τεκμηριωμένα και πράγματα που δεν ακούγονται από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά στην καβάλα. Ε, είναι μια άλλη κυρία τώρα, σήμερα το πρωί στο Open, στην πρωινή εκπομπή. Μιλάει για το εμβόλιο, προφανώ είναι άνω των 85, γιατί από εδώ και πέρα, αν πάνε όλα καλά, θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί το, για τι ηλικίε άνω των 85. Η κυρία αυτή λοιπόν, η γιαγιά αυτή, λέει. Θα πάτε για το, για το εμβόλιο. Ε, θα πάμε. Τι να κάνουμε, υποχωρείτε, εγώ δεν είμαι. Εγώ φοβάμαι. Μην είπε ο γαμπρό μου, γιατί το 666 είπαν θα είναι, δεν θα μα δίνουν τροφή να τρώμε. Θα πεθάνουμε μα, από την πείνα. Manila is the capital city. Me po kapros mo, yatai ito 666 pantha'y na. De ba mas din mo trofina troomi? Tapos petharn mo pa'ti bina. All tourists are invited to see, according to our geography. Philippines a beautiful country. Χαίρετε τη Εσπέρα. Χαίρετε ο οφίλοι, πώ έχετε. Καλό. Εγώ μάλα καλό έχω σήμερα. Όλοι μάλα καλό έχουμε σήμερα. Εκτό από την κυρία, το, η κωμική φράση στη γιαγιά αυτή είναι Μου είπε ο γαμπρό μου. Αυτό είναι το κόμικο τώρα. Ο γαμπρό το είπε επειδή είναι ψεκασμένο. Επειδή τη δουλεύει. Την είδε που φοβάται και τη λέει διάφορα. Θέλει να την ξεκάνει νωρίτερα. Δεν ξέρω για ποιου λόγου. Πεθερά γαμπρό. Η γνωστή σχέση αμαρτωλεί και πολύ ειδικά σε αυτόν τον τόπο, αλλά και στου άλλου, κυρίω όμω εδώ στα δικά μα. Παρ' όλα αυτά, η κυρία, ακούσατε, φοβάται, δεν θα παίρνει τροφή, φοβάται να κάνει το εμβόλιο. Προφανώ ο γαμπρό δεν θέλει η Πεθαρά να κάνει το εμβόλιο, για να τη στείλει μια ώρα αρχίτερα και τη λέει διάφορα τέτοια. Και έτυχε να είναι και η κάμερα μπροστά να καταγράψει, τι ακριβώ λέει ο γαμπρό και τι ακριβώ πιστεύει η συγκεκριμένη. Κύριε, αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τη σημερινή πραγματικότητα, σαν σήμερα το 1932 ερχόταν στον πλανήτη Γη και σε αυτή τη χώρα ένα πλάσμα πραγματικά αξιόλογο και χαρισματικό όσο δεν παίρνει, στόλισε τις οθόνες μας, στόλισε και τις ζωές, τα παιδικά χρόνια για τους περισσότερους. Sho e na chrono agapi mu Βεβαίω η φωνή της Τζέννης Καρέζη Ευγενία Καρπούζη έτσι λεγότανε ε, και μετά το άλλαξε καλλιτεχνικό όνομα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την ιστορία και την καλλιτεχνική και την πολιτική της ιστορία ε, είναι γνωστά μας μείνουμε λίγο στη φωνή και σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που ήταν από μια δεύτερη ταινία αλλά έκανε τη δική του καριέρα με τη φρεσκάδα αυτή που ακόμη και σήμερα εκπέμπεται. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα τα παραπολιτικά radio.pa.gr το mail του σταθμού αυτή την ώρα το έχουμε εμείς 2.11 ας πούμε ξανά το τηλέφωνο 10.8880 σας περιμένει ο τόλεις να πείτε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε Δημήτρης Κύρκο, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο στο ελληνοφρένεια net.gr το επίσημο site και μας ε, ακούτε τώρα live τα ηχογραφημένο στο youtube Στο official Ελληνοφρένη από κάτω έχει να κάνετε και εγγραφή, έχει και ένα chat. Στο facebook επίσης είμαστε live και στα podcast μας βρίσκεται στους γνωστούς και με τους γνωστούς τρόπους. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος του λαού και κολλητά οι πρώτες διαθμίσεις. Καλή χρονιά. Ναι, ναι, τόμαθα. Αγόρια μου, καλή χρονιά, έλωσ πω. Καλά, μπορεί μην νορκύρι, σε κράτα και μικροκαλάθι. Ναι, μωρέ, σου έχεις Τώρα. Ναι, μάλλον σου έχεις αλέψει. Πού βλέπεις εσύ την ελευθερία, ρε, ποια ελευθερία έχουμε. Και το 1821 σκλάβοι είμαστε και τώρα σκλάβοι είμαστε. Δεν είδες ανασχηματισμό. Αχ, σκλάβα, και σκλάβα είναι. θα γίνω και σκλάβα. Όχι, δεν θα γίνω σκλάβα. Είμαι ούτε σκλάβα, για είμαι σκλάβα. Ούτε για καλαμπορή. Άκου να σου πω, παίρνω από κερατσίνη. Κερατσίνη, το... Φύγε μόνο από σκό... Θα κολλήσουμε Ά... τίποτα. Άκου... Άκουσα με να σου πω. Ήρθε το αρχοντόπουλο ο αρχηγό μα και σε δύο μέρες το κερατσίνη κόκκινη γραμμή. Yeah. Τυχαίο είναι. Να τάσα σε δύο μέρε. Κατάλαβα. Yeah. Χάλια. Μη σου Ναι, Αποστόλη. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Bon Είμαι Έλληνα λαθρό από την Καταλονία. Αχ. Πήρα να πω συγχαρητήρια στο Υπουργείο Υγεία, mm. που συνδράμει στην παγκόσμια έρευνα σχετικά με τη μετάδοση του COVID. Στην Ελλάδα, διάβασα ότι πραγματοποιούνται πειράματα μετάδοση του COVID από ζώα σε ανθρώπου. Αλλά όχι με νυχτερίδε και μύτ, όπω είναι ήδη γνωστό, αλλά με τράγου. Αχ. Μεγάλη καινοτομία. Κάτι διάρκεια των θεοφανείων είδα ότι είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό το πείραμα. Οι τράγοι. Είδα και εγώ αρκετού ηλικιέντε. Ναι, αλλά δεν ψώθησε κανένα όμω. Άρα πιάνει. Μάλλον ναι, εκτός αν όλοι πρέπει να την ίδια λαβίδα δεν είδαν τη μοιραζόντουσαν Λαβίδα Λόκα που λέμε Μία Λαβίδα <ΣΣΣ> Μία Λαβίδα <ΣΣΣ> Μία Λαβίδα Μπράβο, έτσι το λέμε και εδώ στη γλώσσα μου Είμαι σίγουρος <ΣΣΣ> Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και στου δυο σα, μα λείψατε. Γι' αυτό το κάναμε, για να σα λύψουμε. Α, αγαπητέ Καλά, εγώ τα βάζω και τα, τα, τα, τα ακούω όλα στο replay. Ε, βέβαια και τα ηχητικά που μου βάζετε τα χριστουγεννικά, ήταν πολύ ωραία. Έκανε ωραίο γέννημα τα Χριστούγεννα. Να σου πω, από όλα αυτά των το Χριστούγεννων, πολλά έγιναν. Δεν μα αφήσαν παραπονεμένου. Νομίζω ότι η δήλωση του Γεωργιάδη, η δήλωση του Γεωργιάδη που λέει ότι από σεβασμό τη Ορθοδοξία σκοτώσαμε του ανθρώπου στη Θεσσαλονίκη. Δεν το είπε η... έτσι ακριβώ, είναι η συριζέικη οπτική αυτή που λε. Είναι αυτή η νέη. Αγίο Δημήτριο και όποιοι ψοφήσουν ήταν το καντήλι του τελειωμένο. Τότε κάποιοι δημοξιολόγοι μα έλεγαν ότι θα έπρεπε να γίνει καραντίνα στη Θεσσαλονίκη πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Εμεί από σεβασμό στην παράδοση, στην ορθοδοξία, στην πίστη δεν βάλαμε καραντίνα πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Το ωραίο όμω και το ζούμε ότι πρώτον αυτό ο τύπο για την φορά αποδεικνύει πόσο αμοραλιστή είναι και πόσο εύκολα πυροβολεί για τον μετσοτάκι και τον οποιοδήποτε άμα είναι, να νιώθει την καρέβρα του να πρίζει. Αλλά το ακόμα σημαντικότερο ότι σε αυτό το μπουρδέλο ένα τύπο παραδέχεται. Ότι αυξήσανε στην άκρη του γιατρού και περισσότεροι άνθρωποι πεθάνανε και δεν κουνήκε το φίλο. Αυτό δεν φιλέχτηκε. Αυτό. Τι να κουνηθεί παιδί μου, από εκεί θα καταλάβει πώ κρατάνε το μυτσοτάκι όλοι αυτοί. Από εκεί και από τον ανασχηματισμό. Που όλο έγινε για να βγει από το λασπουριό ο Βορύδη. Μα κανένα, έχει ακόμα του υπουργό εξωτερικών. Τι να συζητήσουμε. Αυτό εντάξει, αυτό θα το διάλεγα κι εγώ είχα να διαλέξω. Αυτό είναι ο πύργο πάνω μας, μα, με Αυτό, αυτό. Απόστολε, Έλα. καλή χρονιά σου έχουμε. και αφού το όφηχες εσύ, θα είναι κιόλα. Άι παρά Θα σου πω κάτι Τι Πακούς Ναι, ναι Η αυτού μεγαλειότηση κατηρίνη πήγε να εμβολιαστεί Πια ποια, ποια, ποια. Και... Η Εκατερίνη. Ποια Κατερίνη; Η αυτού μεγαλειώτησε. Η πρόεδρο τη Ναι. Αυτό δεν είναι τώρα το λινό. Του εσά... παγιάτικα Τι θα και κάνουμε Παιδί μου θα κάνουμε άκου. Το Άγουρα, άκου, και έβγαλαν έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Μα για πόση τρέρα τον κόσμο. Ε. Μετά μου, έγινε η αυτό, ναι. η, κουμουνί... η ε. Μάλιστα αυτού... δεν άλλαξε τίποτα με τον Το Και να έχετε υπόψη ότι αυτή η αρρώστια θα φύγει όπω ήρθε απότομα, θα φύγει απότομα και σύντομα. Θα έχουμε άλλε δοκιμασίε. Θα τι περάσουμε και αυτέ και μετά θα έρθει όταν τελειώσουν και οι πόλεμοι παγκόσμου που θα γίνουν αφού διαλυθεί η Ευρώπη, η Αμερική και η Τουρκία. Ό,τι μείνει και όσοι μείνουν. Θα ζήσουμε την εποχή της Ορθοδόξου Ιεραποστολής σε όλο τον κόσμο. Η Κύπρος δεν μα στέλνει μόνο τραγουδιστέ. Μα στέλνει και μητροπολίτες, ταλαντούχοι όλοι. Ο καθένα στον τομέα του, σούπερ ταλαντούχοι, όχι απλά ταλαντούχοι. Έχει έρθει η ώρα τώρα να ακούσουμε ειδήσει από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μ Μετά τις κουβέρτες έρχονται και οι φλοκάτες τους μαθητές της χώρας. Η απόφαση αυτή ανήκει στην Υπουργό Παιδείας και σύμφωνα με αυτήν κάθε μαθητής για να μην κρυώνει θα πρέπει μέσα στην τάξη να φοράει μια φλοκάτη σαν το Γιάννη Βόγλη στο Στάσου Μίγδαλα ή σαν τη Ρουσλάνα στη Eurovision ή σαν τον Ούγκανο που μπούκαρε στο Καπιτόλιο. Οι καθηγητές όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να τη λιχτούν σε περσικό χαλί, ενώ για να μαθητές η κυρία Κεραμέως θα φορέσει και αυτή μια αφλοκάτη και θα επισκεφτεί η σχολεία της Αττικής. Μιχάλη Χρυσοχοίδη καλή στην Ουάσινγκτον ο νέος πρόεδρος της Αμερικής Τζο Μπάιντεν προκειμένου ο επιτυχημένος Έλληνας Υπουργός να μεταδώσει τεχνογνωσία στους Αμερικανούς σχετικά με τη φύλαξη δημοσίων κτηρίων Τα κάναμε μουνή Καπέλο στο Καπιτόλιο και η μόνη λύση ήταν ο πιο επιτυχημένος υπουργό του πλανήτη ο Μιχάλης Μάικλ δήλωσε ο Τζο Μπάιν στην Ουάσιγκτον από την Αθήνα 20 μοτοσικλέτες της ομάδας και ithikεvμένοι στο κυνήγι γι αρφυδιάριδον νεοφασιστών. Το μεταξύ. Τη συμπαράστασή του στον διαβολικά καλό Τραμπ, έστειλε ο πρόεδρο ακόμη του ΣΥΡΙΖΑ, <κυρίζα> μετά από τι δύσκολε στιγμέ που πέρασε ο Αμερικανό πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπω σου έκλεψαν εσένα την εξουσία, αγαπητέ Ντόναλτ, έτσι την έκλεψαν και από μένα πριν 1,5 χρόνο, αναφέρει σε επιστολή του Αλέξη Τσίπρας <κυρίζα> συμπληρώνοντα. Η παγκόσμια τάξη δεν αντέχει του αντισυστημικού. Ήθε δυνάμεις της ανατροπής να νικήσουν. Τον Ούγκανο Αρκουδιάρη με την προβιά στο νόμο που εισέβαλε στο Λευκό Οίκο υποστηρίζοντα τον Τραμπ, καλεί στην Ελλάδα προκειμένου να τον τιμήσει ο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλούμε τον φλογερό αυτό επαναστάτη στην Ελλάδα προκειμένου να τιμήσουμε τη μαχητικότητά του, την καλλιέργειά του και το πατριωτικό του πνεύμα, δήλωσε ο κ. Βελόπουλο, ενώ ανακοίνωσε ότι στον Αρκουδιάρη διαδηλωτή θα δοθεί ω βραβείο μια επιστολή του Ιησού, μένει σε γραφομηχανή της εποχής του πόντιου πιλάτου και ένα φιαλίδιο τελοπόν έξτρα Μουσική καιρός χειμωνιάζει λέει τις επόμενες μέρες και είναι μέσα Γενάρη άντε καλό χειμώνα με το καλό να μας έδει η πιο σημαντική είδηση με τις ειδήσεις που ακούσαμε είναι ότι υπάρχει το τελοπόν έξτρα <Συσική> έχει κυκλοφορήσει και το δίνει δώρο βέβαια ο Βεβελόπουλος περιμένουμε να κυκλοφορήσει και αυτό ο Εβραίος Να το πάρουμε όλοι τώρα που ανοίγουν και περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα. Γιατί ανατρέπεται το αρχικό πρόγραμμα που να τόσο καλά. Δεν βιαζόντουσαν γιατί θα σκόνταφταν. Αλλά σήμερα αλλάξανε το σχέδιο του εμβολιασμού. Περιμένουμε να ακούσουμε λεπτομέρειε το βράδυ. Γιατί θα μιλήσει και ο Χαρδαλιά σε μια εκπομπή. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη δίνει συνέντευξη σε μια άλλη, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ο Κικίλια πάλι το βράδυ. Σήμερα γενικώ θα έχουμε ομοβροντία κυβερνητικών. Θυμόμαστε όλοι τη συγκέντρωση του εφετείου για την απόφαση της δίκης της χρυσή Το Τότε που είχαν βγει όλοι και εδώ ακροατές διάφοροι και λέγανε τι μαζεύτηκε τόσος κόσμος, θα θρυνήσουμε θύματα στην Αττική. Τα έλεγε τότε πρώτος από ο Άδωνις. Καταρχά, σήμερα έχουμε την συμπλήρωση των 14 ημερών από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση έξω από το Εφετείο. Όταν είχε προειδοποιήσει, αν θυμάστε, ο κύριος Χαρδαλιά και ο κύριος Κικίλιας ο τέτοιου τύπου μεγάλε και πολυπληθεί συγκεντρώσει χιλιάδων ανθρώπων, ασχέτω του για ποιο λόγο γίνονται, για τον πιο ευγενή σκοπό να γίνονται. Γιατί ήταν ένα ευγενέστατο σκοπό. Η συγκέντρωση ήταν ένα ευγενέστατο σκοπό. Ούτε Παρά τα αυτά, ήταν χιλιάδες κόσμου, ο ένας πάνω στον άλλον, οι περισσότεροι χωρί Άρα ξέραμε ότι θα ήταν παντελώς φύσια δυνατόν, 14 με 15 μέρες μετά, να μην έχουμε άφηση κουσμάτων. Φορούσε εμάς και ο κόσμος, πρέπει να το πούμε, δωάδονες δεν ήτανε, λέει τα δικά του, γιατί πάντα λέει τα δικά του. Ε, βγήκε χτες στο, σε πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky η κυρία Μίνα Γκάγκα, γιατρός, μάχημη, στο Σωτηρία, επιδημιολόγος, αρμόδια για αυτό ακριβώς το θέμα. Θυμώ το ότι όταν έγινε η δίκη της Χρυσής Αυγής μαζευστήκαν πολλές χιλιάδες κόσμους έτσι από σωστά, τα δικαστήρια. Σωστά. Είχαμε κατατρομάξει. Δεν το είδαμε ευτυχώς. να μετατρέπεται σε κρούσματα το επόμενο 15-20ήμερο στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Εμείς είχαμε κατατρομάξει στα νοσοκομεία, αλλά ευτυχώς δεν το είδαμε. Ήταν γιατί ήταν εξωτερικό ο χώρος, ήταν γιατί πάρα πολλοί κόσμος φορούσε μάσκες. Άρα, εάν είμαστε έξω και φοράμε μάσκες και κρατάμε τα μέτρα, πιθανότατα δεν θα το δούμε. Έτσι λοιπόν έρχεται και καταρχάς η πραγματικότητα που έχει αποδείξει τι έγινε και τι δεν έγινε Δεύτερον η άποψη της επιστήμης μας λέει και αυτή τι έγινε και τι δεν έγινε Και υπάρχει και μένει στην ιστορία ο Άδωνς για άλλη μια φορά που λέει αυτό που ήθελε να γίνει Το οποίο δεν έγινε για χιλιοστή φορά αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό Συνεχίζει ακάθεκτος αυτό, συνεχίζουμε ακάθεκτος και εμείς και κυρίω συνεχίζει ακάθεκτος ο λαό. Ναι. ναι, γεια σα. Γεια σας. Να έχω μια απορία. Ρίχτε. Ο τραμπούκο τραπού, βγαίνει από το τραμπ. Α, όμορφη απορία. Ε, φάνταστο, ωραίο γλυκό. <laughs> λοιπόν, τέσσερα. Χάρηκα που σα ακούω. Και σα ακού, ακούω. Γεια σα, γεια σα. Γεια σα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, Μπόσολε. Όπα, χρόνια πολλά. Ποιο, ο κύριο Αβολέμονο. Ακριβώ. έχει κόψει χρονιά... το αυγό, λέει, μονοφετό. Ε, τι να κάνουμε. Ε. Αυτό σύλληψε τη χρονιά που πέρασε, ήταν οι νύχτες. Γιατί οι νύχτες έχουν πάθει έρωτες και πειρασμούς, ενώ οι μέρες λάθη, μάσκες και στεναγμούς. Α, δεν τα λέω. πάντα και ερωτικό μ' αρέσει, για. Yeah. Αποστόλη, Έλα. γεια σου είμαι από Νέα Πολυνίκια, χρόνια πολλά. Πώς σε πώ πώς σε λένε. Άννα. Άννα, Άννα. Ωραία, Άνα. τι θες μωρή. Χρόνια πολλά, mm. καλή χρονιά. Καλά, καλά μην νορκίζει κι εσύ. Μικρό καλά και θέλω. Θέλω Αποστολάκι μου γλυκέ να σε ρωτήσω κάτι. Hey. Ο κύριο ο διοικητή αυτό στο, Ατ... στο Αττικό, ήταν αν θυμάμαι καλά, που έκανε το εμβόλιο και μετά μπήκε στην Ενδρατική. Ποί αυτός ο άνθρωπος? Έκανε το χαλασμένο, ξέρω εγώ. Ε, δεν τον λέει το εμβόλιο. Ε, τι θα άλλαγε το Ήταν τον πείραξε. Ήταν πολύ καλά στην υγεία του. Λες να έκανε ορό. Ε, ε. Oh, oh. έλα μου. Δε. Δεν ξέρω μήπω αυτά που κάνουνε που αυτά. τα μητσοτάκια κιόλας. μπορεί, δεν ξέρω. ελα. σαράτο <laughs> <laughs> μου. Ωπ, γεια, γεια Καλή χρονιά, ρε φίλε. Τα φέρνει τα μούτρα σου. <laughs> τα φέρα. Τα φέρνει, μπράβο. Ο μάλος, είμαι. Ε, ήθελα να πω καλή χρονιά, όχι πολλά πράγματα. Το μόνο που ήθελα να σου πω. Είπε... Αυτό που μπορεί να πει είναι να το πει στο μικρόφωνο. Καλό θα ήταν. Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά, υποθε... Στο ίποθε... μικρόφωνο ί, του τηλεφώνου εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Μην την να απομακρύνει α... το μικρόφωνο εννοώ από το στόμα. Αυτό λέω, αυτό λέω. Λοιπόν, η τη Δανία για να κάνει το εμβόλιο παραχώρησε τη θέση τη Τα δικά μας τα κοπρόστιλα 126 τρέχαν από πίσω τα βρωμόστιλα του κερατά. Λοιπόν πες να πάνα να και όσο για την καλή χρονιά που μας έδωσε ο Καντέμις. Έχουμε το 21 να είναι μια καλύτερη χρονιά για όλους μας. Να πάνα να και κι αυτός. Χιλιά πολλά. Αποστόλη μου, καλή χρονιά. Ναι. Πολλά φιλιά σε σένα και το θύμιο. Σα πήρα τηλέφωνο, από πάτρα τηλεφωνώ. Α, από πάτρα με είσαι παρμένη. Α, την πάτρα σε έχω παρμένο. Ναι, σε έχω παρμένο. Σε έχω καμαρώσει δύο φορέ που έχει κατέβει. Ε, την πρώτη φορά στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ ήσουν λίγο αλχωμένο, αλλά τι άλλε δύο φορέ που ήσουν μόνο στο κέντρο ήσουν όλα τα λεφτά. Στη like. στην ΚΝΕ δεν είσαι και πολύ χαλαρό. Όχι. Δεν είσαι τώρα αν είναι όχι, τα πίτα... να βγάλουν τίποτα, φλίκτενε κτλ. <laughs> Σου εκείνο το Βασίλη. Έχω μάθει ότι είμαι αναμπέλη. Εν περιπτώσει, όλα τα καλά αγόρι μου να έχετε δύναμη, να έχετε αντοχή και ευχαριστούμε που μα ανοίγετε το μυαλό και την καρδιά. Τίποτε άλλο. Μωρό μυαλό. Τέλο πάντων, Ελνινά καλά. Ναι, σκυλάκια. Κοιτάξτε ρε Αποστολή, επειδή εκεί στην Αθήνα κάθε μέρα μετράνε τα σκατά για να δουν αν έχει κορονιό, μην το πρωί ρε παιδί μου. Μην χέζεις και το γεμίζεις κορονιό. Τα υπόλοιπα σκατά, α πούμε και τα λίμματα. Κρατήσου λίγο να χέζεις το βράδυ. Το καταλάβεσαι. Όχι. Ή, γιατί βρίσκουν κορονιό στα σκατά και μετά την πληρώνουμε εμεί. Με lockdown κλπ. Το καταλάβεσαι. Όχι. Δεν το κατάλαβες. Όχι. Τι να σου πω, αφού είσαι το πολύτο κουκουέ ήδες τι κάνει ρε π... Όχι.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 Αφού διαλυθεί η Ευρώπη, η Αμερική και η Τουρκία, ό,τι μείνει και όσοι μείνουν, θα ζήσουμε την εποχή της Ορθοδόξου Ιεραποστολής σε όλο τον κόσμο. <Συλίκο> θα απελευθερωθούμε μια και καλή. Καταλαβαίνω από αυτά που λέει ο Μητροπολίτη κάτω εκεί από την Κύπρο έχει βγει φήμη ή έχει βγει ρετσινιά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καντέμις. Εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Καταρχήν δεν είναι και... πολιτική προσέγγιση του θέματος, αλλά το λένε πάρα πολύ και αποδίδουν οτιδήποτε περάσαμε το 20 σε αυτόν οτιδήποτε θα περάσουμε το 21 σε αυτόν, αδίκως. Χθες είχε πάει στην Πορτογαλία και όπως ξέρετε μετά τη συνάντηση που, έχει, που έχουν δύο ηγέτες, δίνεται η συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών με τη μεταφράστρια από πάνω. <laughs> που που Καλησπέρα σε όλους <laughs> Είναι <laughs> μεγάλη μου χαρά που <laughs> υποδέχομαι εδώ <laughs> τον <laughs> ομολογό μου από την Ελλάδα τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη <laughs> Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα δυστυχώς Κατέρευσε το σύστημα και στην Πορτογαλία και στη Λισαβόνα. Δεν άκουγαν εκεί οι πρωθυπουργοί, δεν άκουγε ο Κώστα, έτσι λέγεται ο σύντροφο πρωθυπουργό τη Πορτογαλίας Είχαν ένα τεχνικό θέμα. Τυχαίο τώρα κάποιο μπορεί να είναι χρωστούζη ο Κώστα. Γιατί είναι ο Κυριάκο και να μην είναι ο Κώστα. Συμβαίνουν αυτά. Γίνονται πάντου Οπότε για να ξορκήσουμε το κακό, να ακούσουμε κάποιον που θαυμάζει πάρα πολύ τον πρωθυπουργό και τον αποκαλεί και καλό κυβερνήτη. Μπροστά μα, α πούμε, για τα σχολεία. Έχουμε τι συμπληγάδε πέντε. Η μία συμπληγάδα δεν η πανδημία, η άλλη συμπληγάδα είναι ψυχολογικά θέματα των παιδιών να μείνουν πολύ καιρό πια και στο σπίτι τους. Πρέπει τώρα, καλό κυβερνήτη ο Μητσοτάκη να πάρει την αργό, να την περάσει από μέσα με ασφάλεια και να έχει μόνο ένα μικρό σκουτιματάκι. Θα το κάνει ο Μητσοτάκη, καλό καταλαβαίνοντα το κάνει. Έχει έχετε λίγο πίσω Μόνο λίγο. Τεράστια εμπιστοσύνη. Κουβέρτα να πάρει κι αυτό. Επειδή θα είναι κυβερνήτη πάνω στην Αργό και μην έχουμε άλλα. Κρυώσει και μετά θα τρέχουμε όλοι και δεν θα φτάνουμε. Οπότε με μια κουβέρτα μπορούν όλα να γίνουν. Καλό κυβερνήτη. Ο Άδωνη είναι αυτό που βλέπει καλό κυβερνήτη που θα κυβερνήσει και θα πάρει την Αργό να την περάσει από τι συμπληγάδε. Τον Κυριάκο Μητσοτάκι. Ο ίδιο άνθρωπο, ο Άδωνη Γεωργιάδη, δεν βλέπει μόνο καλό κυβερνήτη τον Κυριάκο, αλλά είναι υπερήφανο με όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο. Σήμερα είμαι περήφανο να πω κύριε ότι είμαστε μία από αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουμε να επιδείξουμε καλή πορεία μέχρι σήμερα στην πανδημία, όσο καλό μπορεί να λέγεται κάτι μέσα σε μια τέτοια τεράστια συμφορά, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει καταφέρει να κρατηθεί θεταγμένη και στην οικονομία της και στην υγεία της εν μέσω αυτών των πρωτοφανών προκλήσεων που όλοι μας διανύουμε. Είναι ένα ωραίο ερώτημα που θέλει απάντηστη. Ακριβώς λένε οι χώρες που όντως τα έχουν πάει πολύ καλά. Τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη στις χώρες αυτές, που πραγματικά τα πάνε καλά και στην πανδημία και στην Οικονομία, γιατί εδώ βγαίνουν συνέχεια, όχι μόνο ένας, πολλοί βουλευτές, δημοσιογράφοι, περισσότεροι από πολιτικούς και καμαρώνουν γιατί τα έχουμε πάει καλά. Και στο πρώτο κύμα που ήταν καλύτερα τα πράγματα και στο δεύτερο που δεν είναι καλά τα πράγματα. Και στην οικονομία που βλέπουμε όλοι ότι δεν είναι καλά τα πράγματα και γίνονται και χειρότερα γιατί με κλειστά μαγαζιά, με όλο αυτό που συμβαίνει, είναι λογικό να μην είναι καλά τα πράγματα. Κάποιοι νιώθουν υπερήφανοι. Για όλο αυτό βεβαίω δεν πανηγύρισε, επειδή έχουμε νεκρού σε σχέση με το Βέλγιο, όπω είχε γίνει πριν ένα 1,5 μήνα. Αλλά τουλάχιστον εδώ δήλωσε για άλλη μια φορά ο Άδωνη ότι αισθάνεται υπερήφανο. Όλοι αισθανόμαστε υπερήφανοι. Θα πάμε τώρα σε ένα σχολείο στο Ναύπλιο για να ακούσετε τι ακριβώ συνέβη εκεί. Γιατί παίζει πολύ η κουβέρτα τι τελευταίε μέρε που πρέπει να φοράνε τα παιδιά μέσα στην αίθουσα επειδή θα έχουν ανοιχτά τα παράθυρα. Έστω Ναύπλιο λοιπόν το έλυσαν αυτό το θέμα. Καταρχήν, βρισκόμαστε και εμεί τώρα εδώ στο σχολείο, έξω από το σχολείο, στον Άγιο Αντριανό. Όπου πραγματικά εξαίρεται, εμπιστώσαμε και εμεί αυτό που πριν από λίγο αναφέρατε, ότι τα παιδιά βρίσκονταν στον άγριο χώρο με τα φροντίδια το του κανονικά Μάλιστα. και έκαναν το μάθημά του στον άγριο χώρο του σχολείου. Αυτό έγινε γιατί η αίθουσα είναι 15 τετραγωνικά, Ορίστα τα παιδιά μας. είναι 15 και μία δασκάλα 16. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αποφάσισαν για να μην υπάρξει συνοστισμό μέσα στην αίθουσα. Να τα παιδάκια να, να, να κάνουν μάθημα έξω. Πολύ ωραία λύση όντως. Και χτες είχε ήλιο. Έρχεται κακοκαιρία και χιόνια. Από ό,τι λένε εδώ οι ειδικοί. Από σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να δούμε πώς θα το λύσουν το θέμα. Πάντως εκεί με την κουβέρτα τους, το παγουρίνο τους, όλα αυτά είναι του ελληνικού δημόσιου σχολείου ε, αγαθά. Ε, βγήκανε και τη μάσκα βέβαια αυτή είναι η προσφορά του ελληνικού. Δημόσιου σχολείου βγήκαν τα παιδιά στο προάβλιο. Στήσαν τα θρανία κανονικά και ένα πίνακα γιατί η μεσαίθουσα είναι 15 τετραγωνικά. Και δεν χωράει αίθουσε που είναι 15 τετραγωνικών. Ποιο ξέρει σε τι οίκημα είναι, από πότε έχει φτιαχθεί και τι δεν έχει γίνει, ποια σχολική μονάδα δεν έχει χτιστεί, όλα αυτά τα 200 χρόνια του ελεύθερου κράτου. Γιατί ε, το Νάφλου ήταν και πρωτεύουσα εκεί κάπου στην αρχή. Οπότε αναγκάστηκαν να πάρουν το προάβλιο σε πρώτη φάση και όχι του δρόμου, ούτε τα βουνά που θα έπρεπε. για να λυθούν μια και καλή αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα ναι εδώ επειδή θέτεται θέματα και ρωτάτε με την Καρέζη στο δίλημα Βουγιουκλάκη Καρέζη εγώ να με την Καρέζη από πολύ μικρός πάντα το άλλο ο άλλος πόλος μου φαινόταν σαχλός γέλαγε όταν έπαιζε δραματικούς ρόλους και μου φαινόταν σάχλα το υπόλοιπο Σε αυτό το δίλημα είχα καθαρή πάντα θέση καρέζη. Στο άλλο δίλημα που λύθηκε τώρα τελευταία δεν είχα, αν δεν έπαιρνα θέση. Δηλαδή στο δίλημα Βίσι Βανδί. Εκεί ήμουνα κάπου στη μέση. Δεν μ' άρεσε δηλαδή καμία από τι δύο. Οπότε δεν έπαιρνα, δεν με αφορούσε. παρών Ψήφιζα παρών όπως ξέρουμε. Αλλά στο δίλημα Βουγιουκλάκι καρέζει. Πάντα καρέζει. Λαχτά ρίσα μια χώρα γυρέ. Έτσι που οι να λένε: Ότι μου λε και εσύ. Βρόχουλα στα μάτια σου στα μάτια υπά. Στα εχθρό λαός, στίχοι, μουσική στο η Τίτλο λαχτάρησα μια χώρα» και μόνο ο τίτλος του τραγουδιού αυτού ε, περιγράφει πάρα πολλά και μπορεί να είναι και σύνθημα και όραμα να μην είναι μόνο ένα απλό τραγούδι. Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του «Λαόμος» πάει στο ακριβώς της ώρας. Αμέσως μετά μαγκαζίνω τα υπόλοιπα. Εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια Εμβολιαστήκατε. Όχι, δεν είμαστε ακόμα. Για Και δεν είμαι σε σειρά. Τι να σου πω τώρα, Τι να σου πει. Δεν γράφτηκα στην ΩΝΕ τη μέρα που έπρεπε, την εποχή. Εσύ, πώ πέσανε πίσω τα κοράκια όλη η κυβερνητική και παρατρεχάμενη. Σαν τι θα πέφτανε, δηλαδή. Έλα μου ντε, σωστό. Δηλαδή, συγκεκριμένοι, μόνο κοράκια, γεράκια, πρακτικά μόνο μπορεί να είναι. Πάντω, όταν φτάσουμε στα 2 εκατομμύρια τόσο που έλεγε ο Κικύλια εμβολιασμού το μήνα. Ναι, ναι, ναι, τώρα αυτό το μήνα είναι το δύο. Ναι, ναι, και έχει η σειρά σα να εμβολιαστείτε. Μην ξεχάσει να χτυπήσει ξύλο. Τι θα κάνω, παιδι. Θα έκανε όπω έκανε είναι ο Τιόδρας, είναι επιστημονική μέθοδος. Μπορώ να το ξεματιάσω κιόλα το εμβόλιο, άμα θες από πριν. Α, μπράβο, ακόμα καλύτερα. Πιάνει, πιάνει, ναι βέβαια. Τουλάχιστον πήγατε να κάνετε το στο Ντουμπάι. Δεν πήγαμε στο Ντουμπάι, μωρέ, δεν είχαμε. Πήγαμε με Νέα Υόρκη, πήγαμε με Νέα Υόρκη yeah. εμείς, να κάνουμε yeah. τα ψώνια μας. Aha. Ήθελα να πάρω μια ωραία περικεφαλαία με κέρατα. Ναι, σαν εκεί και και το αρκουγιάρη στο καπιτόλιο. Δεν κατάλαβα, εμεί θα παίρνουν τα φώτα μα. Όταν εμεί τα κάναμε αυτά στα μακεδονικά αυτή έτρωγα μελανίδια. Τέλο Ναι, ήταν... Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή 18 μέρε διακοπέ κάνατε αυτό το ταξιδάκι στη νέα Υόρκη; Ε, τι πόσε. Ναι, ή όρξει θέσει λίγο παραπάνω. Έχει λίγο παραπάνω. Αλλά πάντα άδειμο... για να τα λέμε και σωστά, για να τα λέμε και σωστά να το έργο τη υπουργού πολιτισμού. Δεν είναι ότι είναι για τα σκουπίδια τελικά. Δηλαδή εξάγουμε πολιτισμό. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό ευέβατω. Εκεί εξαντειβέ. Βέβαια, οι μακεδονόμαχοι να μπουν στο Καπιτόλιο. Μήπω κάνατε και κάτι άλλο. Τι άλλο. Μήπω, α πούμε, κάνατε κάποιε κινήσει σχετικέ με την προετοιμασία τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω υπογράψει σιωπή. Αχ, ομερτά. ομερτά. Τέλεια. Να σου πω, μάντεψε σήμερα στο σχολείο μα τι παραλάβαμε. Μάσκε, κουβέρτε. Όχι. Τι. Παγουρίνα. Παγουρίνα. Εναι, Αντί να έχει μια κουβέρτα τη προκοπή. Και γιατί χαλάμε λεφτά αφού είχαν δώσει τι μάσκε. Για κουβέρτα ήταν. <χει> Τα είχαμε πει προφητικά από τότε, δεν θέλω να τα λέω. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, τα παγουρίνα λοιπόν τη κεραμέως τα πήραμε εμείς σήμερα. Τέλειος ο σχεδιασμός, είναι φανταστικός. Πολύ καλό. Ειδικά τώρα, άμα ανοίξει το παράθυρο, ούτε ψυγείο δεν χρειάζεται. Τα βγάζεις έξω, έχεις και παγόμενο νερό, παγάκι. Ακριβώς. ανοιχτά παράθυρα είχαμε. Έλα, Μωρή Αχ, έλα. Καλή ραδιοφωνική και ευελπιστούμε και τηλεοπτική χρονιά. Να σε δούμε πάλι. Ωπα. Τι όπα. Τώρα η survivor, αγόρι μου, έχει τέτοια. Έχει μέσα ψευτεί. Είμαστε γι' αυτά, είμαστε. Ρε, μπε εσύ μέσα ρατσπάει στα σόφραγα, μεγάλε. Τι λε να πούμε. Απαντά. Έλα, σου πω, φίλε, τι είναι αυτά που λέω ο να πούμε. Ε, μα έχει τρελαθεί το αγόριμα, θα πούμε. Λέω για πατέντε, κάτι ακούω εκεί πέρα. Κάτι για να, να πουλήσουν πατέντε, λέει και κάτι τέτοια. Κατέθεσα και καταθέτω την πρόταση. Η χώρα να αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ. Να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει τις πατέντες από τις φαρμακευτικές εταιρείε. Ε, ναι, άμα έχουμε το know-how, γιατί? Που είναι τι δικέ του, ρε φίλε? Τόσο καιρό τι κρατάει να πούμε. Ε, αυτό ετοιμάζει κάτι, ένα πολύ ισχυρό σχέδιο για τον θα ξανάρθει αριστερά, όρσε. Εγώ <laughs> δεν <laughs> όποτε, μαζί. Τέλο πάντων, αυτό είναι μεγάλη πατέντα, Από μόνο του είναι πάτεντα. Τέλο πάντων. Ο Τσίπρα, η πατέντα που μπορεί να πουλήσει είναι πώ μετέτρεψε όλο τον κόσμο και όλο αυτό το πράγμα που έλεγε η αριστερά σε μια τέλεια φούσκα. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Την πατέντα του Κολοτούμπα βασικά μπορεί να πουλήσει. Mm. Έχει πολλέ, πολλέ. Η άκρη έχει ο Καλαμούγκη, ρε. Πριν από 17 μέρε ήξερε ότι θα ανοίξουν λίγο τι 11 του μηνό. Τι άκρη έχει η ε, Εντάξει τώρα, εμεί γιατί ήρθαμε τώρα, νομίζει. Εντάξει τώρα. Γιατί εξήλεια, είχαμε την ενημέρωση 18... τώρα, σε παρακαλώ. Επίση για να σου το δώσω πριν το πει, οι κομμουνιστέ με του δεξιού πάντα. Τώρα, εντάξει, λά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε. Ερέσει. το φοβάμαι γιατί είναι σκατόφλωροι αυτοί και, και ρουφάνε τα αυγό του. Φαντάσου τώρα να βγουν αυτοί οι μακεδονοβλάχοι με τι περκεφαλέ και με τι προοβιέ στην πλάτη Εδώ στη Βουλή μέσα για το μισοτάκι, φαντάζεσαι να μπουν μέσα απός κανένα στο καπιτόλιο. Το, το φαντάζεσαι. Για φέρτε το λίγο σκηνή. Πάντω δεν πρόκειται, ρουφάντα αυγό του